Στίχη 12-25: Εκδίωξη εκ του Ιερού των εμπορευομένων. 12. Ύστερα από το θαύμα τούτο κατέβει στην Καπερναούμ αυτό και η μητέρα του, και αυτοί που το από τον πολύ κόσμο αδελφοί του, και οι μαθητέ του, και έμειναν εκεί όχι πολλά ημέρα. 13. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβει ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. 14. Και έβρε μέσα στων ιερών περίβολων του ναού ανθρώπους που επολούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια δι' που θα προσέφεραν με αυτά θυσίας. Έβραν ακόμη και τους αργυραμιβούς που αντίλασαν τα ξένα νομίσματα των προσκυνητών με Ιουδαϊκά να κάθινται κοντά στα τραπέζια τους. 15. Και αφού ετοίμασε μαστίγιο αναποσχηνία έβγαλε έξω όλους από τον περίβολον Μαζί δε με αυτού και τα πρόβατα και τα βόδια και τον αργιεραμιβών εσκόρπισε κάτω τα νομίσματα και αναποδογύρισε τα τραπέζια. 16. Και σε εκείνους που επολούσαν τα περιστέρια είπε: Σηκώστε τα πεδώ; Μη μεταβάλλετε το σπίτι του πατέρα μου ει εμπορικόν κατάστημα. 17. Εναθυμήθησαν δε μαθητέ του ότι είχε γραφεί στου ψαλμού: Ο ζήλος πάτερ μου, τον οποίο έχω του οίκου σου, Σαν άλλη φωτιά θα καταφλέξει και θα καταφάγει ολόκληρον το εσωτερικό μου. 18. Ύστερο λοιπόν από αυτά που έκαμεν στο Ιερόν, έλαβαν τον λόγο οι Ιουδαίοι και του είπαν «Ποιον σημείο έχεις να δείξεις που να μαρτυρεί και να επιβεβαιώνει ότι έχεις πράγματι εξουσία να πράττεις αυτά» 19. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και του είπε «Κρυμνήσατε των ναών αυτών» και εις τρεις ημέρας θα τον ανεγύρω με μόνη τη δύναμή μου, διότι θα αναστηθώ εκ του τάφου ζωντανό ναός του Θεού και αθάνατος κεφαλή της Εκκλησίας μου, η οποία θα αντικαταστήσει δια παντός τον σα σας που θα καταστραφεί. 20. Ήπων λοιπόν οι Ιουδαίοι, εχρειάστησαν 46 χρόνια για να ο ναός αυτός, και εσύ θα τον κτίσει μέσα εις τρει ημέρας. 21. Εκείνος όμως έλεγε δια των ασυγκρίτως λαμπρότερων και αγιότερων ναών του σώματός του, βεβαιώνων προφητικό προφητικός, ότι μετά των σταυρικών θάνατών του θα ανέστενε τον ναόν του των ζωντανών εκ του τάφου. 22. Όταν λοιπόν ανεστήθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητές του ότι στην περίσταση αυτήν έλεγε περί της εκ νεκρών αναστάσεώς του και ενισχύθη η πίστη στον τόσον εις την Αγία Γραφήν όπου είχε προφητευθεί η Ανάσταση σε αυτήν, όσον και στον των των οποίων είπε ο Ιησούς. 23. Όταν δεείτο εις τα Ιεροσόλυμα κατά την εορτή του Πάσχα, κατά την διάρκεια των λαμπρών και πανηγυρικών τελετών της εορτής, που διέθετον ευλαβό του προσκυνητάς, πολλοί επίστευσαν εις το όνομά του ως Μεσίου, επειδή έβλεπον τα θαύματα, τα οποία ως αποδείξεις και σημάδια της θεία του Αποστολή ἔκαναν 24. Ο ίδιος όμως ο � δεν ήρθε το εις μεγάλη προς αυτούς και δεν ανεπιστεύεται τον εαυτόν του και τα μυστήρια της διδασκαλίας του εις αυτούς, διότι αυτός εγνώριζε καλά όλους και ήξερε πόσον άστατος ή το ενθουσιασμό των. 25. Και δεν είχε ανάγκη να του δώσει κανένας άλλος μαρτυρία και πληροφορία διονδήποτε άγνωστον άνθρωπον, διότι ο ίδιος εγνώριζε καλά τι είχε μέσα του ο κάθε άνθρωπος.